Hold me tonight Take a look In my eyes They will tell you all about me There is nothing I need when I see you Smiling beside me I'll risk it all On the opposite lane As we dance in the rain Like tomorrow won't come And we'll stay the same Don't let to Tonazula! Tonazula! Tę tę politykę zdręcał Kostas. Kostas. Kostas. Kostas. Kostas. Kostas. Kostas. Kostas. Μόνο μπροστά κοιτάει ο Πρωθυπουργό, το λέει ο κύριο Κέρτσο, ο οποίο έδωσε συνέντευξη το Σαββατοκύριακο στη Φέμη Μαυραγάνη. Και εκεί μα είπε αυτό το πρωτότυπο: ότι κοιτάει μπροστά. Δεν κοιτάει πίσω, δεν κοιτάει πλάι. Τον περπατάει, είναι φθητενή. Μόνο μπροστά. Έτσι αποφεύγει την πιθανότητα και τον κίνδυνο να φέκα μια σαβούρδα. Τούμπα δηλαδή, γιατί κοιτάει μπροστά. Βέβαια πρέπει να κοιτάει και λίγο κάτω, όχι μόνο μπροστά. Αλλά λεπτομέρειε τώρα όλα αυτά. Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι με Φουρέιρα, την καραμέλα στην Αγγλική εκδοχή. Θα έρθει και η Ελληνική εκδοχή σε λίγο. Γιατί ακριβώς πάμε όλοι μπροστά και θέλουμε ένα ρυθμό τέτοιου τύπου, λίγο pop, για να πορευτούμε σε αυτό το μπροστά. Θέλησα σήμερα να σας δώσω μία διαβεβαίωση. Όλοι μαζί θα πάμε μπροστά... Αλήθεια Πατριώτη. Παρά τις δυσκολίες να αλλάξουμε την Ελλάδα. Κι έκομαι καλέ. Όλοι μαζί θα πάμε μπροστά! Και ξέρεις τι λέω στον εαυτό μου! Τι λες, οφείλου, τι λέω! Τι λες. I will survive, αυτό λέω! Συκτηρίζεις! Όπως ο εργός κοιτάει μόνο μπροστά. Ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Το έχουμε πει πολλές φορές και ο στόχος του είναι να εγγυηθεί. Επαναλαμβάνω την πολιτική σταθερότητα. Πού είσαι ένα καραβάγκο! Άντε, ξεκουπιστείτε, βρε! και δεν αντέχει το δοκάρι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2 Χαμός Χαμός, στην πολιτική σταθερότητα που λέει εδώ ο Πρωθυπουργός που το λέει ο Σκέρτσος ότι εγγυείται ο Κυριάκος, Κυριάκος Μητσοτάκης στην πολιτική σταθερότητα έχουμε και ένα δοκάρι που πέφτει Και φωνάζει ο άλλο τον Καραβάγκο. Αυτά τα ωραία βγαίνουν και μιλάνε. Τι να πούνε, σε αυτό το πολιτικό σκηνικό το οποίο έχει ένα δημοσιολόγο εντελώ βαρετό. Εδώ αναγκάστηκαν οι Πασόκοι να βγαίνουν και να λένε ότι θα συγκυβερνήσουμε με τον Βαρουφάκη, με τον Κασελάκη και με τον Φάμελο, που δεν ξέρουμε τι από αυτά θα υπάρχει σε δύο-τρία χρόνια. Παρ' όλα αυτά βγαίνουν και λένε, τσακώνονται. Βγαίνει ο Αντρουλάκη, λέει τα υπόλοιπα. Αυτό παίζει στην πολιτική επικαιρότητα. Στην άλλη επικαιρότητα παίζουν σοβαρά πράγματα. Αυτό παίζει στην πολιτική επικαιρότητα, στο δημόσιο πολιτικό λόγο της ε, χώρας και ο απόήχος του Τασούλα, τον Τασούλα που λέει και ο άδωνη. Αυτά τα δύο εντελώς βαρετά και τα δύο. Οπότε ε, μένουμε σε αυτά που λέει ο Σκέρτσος ότι κοιτάει μπροστά. Δεν κοιτάει ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Και λέει και κάτι άλλο ο Άκης Σκέρτσος, ε, Να το ακούσουμε είναι σύντομο. Χρειαζόμαστε αυτή τη φρόντα, στιγμή σε ένα περιβάλλον διεθνέ, που βλέπουμε ότι υπάρχει μία άνοδο τη ακροδεξιά. Χρειαζόμαστε αναχώματα σε αυτή την άνοδο της ακροδεξιά. Και κύριε. αυτό είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μέσα από προσωπικότητε με τα χαρακτηριστικά του κύριε, κυρίου Σελήνη. Είναι Πρώτη φορά βάζουμε ανάγχομα στην ακροδεξιά με ακροδεξιά. Πρώτη φορά γίνεται αυτό. Δεν ξέρω που θα οδηγήσει. Ξέρω. Όλοι ξέρουμε και στην Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει, το... έχει δώσει το παράδειγμα και μα έχει δείξει το δρόμο. Όσο πιο ακροδεξιά πάνε οι δεξιές κυβερνήσεις, τόσο πιο πολύ φουντώνει η ακροδεξιά η καθαρή. Αυτό ακριβώς γίνεται και εδώ στην Ελλάδα, όχι ότι ήταν κάτι διαφορετικό. Φουντώνει σιγά σιγά η ακροδεξία, επειδή ακριβώς εφαρμόζουν δεξιές και ακροδεξίες και νέο στον οικονομικό τομέα, πολίτη και μόνοι που χαλάνε λίγο έτσι το κλίμα είναι οι κομμουνιστές γιατροί. Ξέρεις τι τους εκνευρίζει. Ω εκ αυτό που είπε, α πούμε, προχθέ το γεννηματάζ. Που λε: <συσίλιο> Α την άσπρη, Μπούλο, α τον κομμουνισμό απ' έξω. Όταν μπαίνει ένα. Γιατί, δεν μπορεί να <συσίλιο> είναι ένα κομμουνιστή για να είναι μέσα. <συσίλιο> όχι, όχι, δεν είπα εγώ να φύγει για να είναι απ' έξω. Δεν το κατάλαβε. Ο κομμουνισμός ή να μην είναι απ' έξω. Δεν το κατάλαβε. Ναι. Στο πολίτημα που πιστεύω εγώ στη φιλελεύθερη αστική δημοκρατία, φυσικά και μπορεί να είσαι κομμουνιστή. Μπράβο! και νέσεις και γιατρός κομμουνιστής και οικοδόμος κομμουνιστής και δημοσιογράφος κομμουνιστής να. και ό,τι άλλο θέλεις. Γιατί αυτό το πολιτικό που αρέσει σε Οκ. Okay. Το είπα ότι στο δικό σου το πολιτεύμα αν κυβερνούσε εσύ εγώ δεν θα μπορούσα να λέω αυτά που πιστεύω εγώ. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά μας. Μάλιστα. Εκεί μπαίνω μέσα Με έχει καλέσει η να υπαγώνη στην ε... παθολογική κλινική του γεννημέρα να την πίτα. Περιμένουν χωρί υπερβολή 300 άνθρωποι όρθιοι. Βγαίνοντα από το ασανσέρ, πριν μπω στην αίθουσα που είναι γεμάτη ασφυγικά κόσμο στο διάδρομο, είναι πέντε. Πέντε. Μάστε. Γιατί με βρίζουν. Είσαι ανεπιθύμητο, τι ήρθε εδώ, Σιγκοφύγε. Σταματάω. Γιατί εγώ, όταν με βρίσκουν, σταματάω, δεν φεύγουμε. Είμαι το ανάποδο. Με λίγο λοξό δεν υπάρχει πολύ. γιατί με βρίζετε. Λέγεται <συμπέσει> <Λίγο. συμπέσει> <συμπέσει> <συμπέσει> <συμπέσει> <συμ Όχι, φύγε εδώ το ΝΑΤΟ, Νετανιάχου, να, κάτι τέτοια μου λέγανε. Λέω, παιδιά, μου αυτά τα κομμουνιστικά του. Λέω, και παίρνουμε τι έτοιμα στο νοσοκομείο, και μου λέει ο κύριο, προ τιμήν του, Ναι, είμαι κομμουνιστή. Ανταρσία συγκεκριμένα. <σομίως> Οκ. Okay. Του λέτε, εγώ ωραία, να σα και ένα βραβείο. Αυτό το είπα. <σομίως> Δεν του αυτά. Υπάρχει και βίντεο. Του είπε κατά λέξη: φορά άσπρη μπλούζα. Άσε τον κομμουνισμό απ' έξω. Λε και αν φοράει άσπρη μπλούζα μπορεί να είναι. Ε, οτιδήποτε άλλεκτος από κομμουνιστής και συνέχισε και του είπε τα κομμουνιστικά σε μένα θα τα αφήσετε θα δείχνετε σεβασμό είστε μειοψηφία εμάς ψήφισε ο λαός είπε ο Άδωνη μέσα σε όλο αυτό το κουρνιαχτό δεν μπορούμε να το παίξουμε σε ήχο γιατί δεν ακούγεται ε, με το συγκεκριμένο νοσοκομείο και το συγκεκριμένο σκηνικό και όλα αυτά σε ένα πολύ έντονο ύφο, αφιψηλού Και με τη γνωστή υπεροψία που έχουν οι κυβερνητικοί επειδή πήραν στις τελευταίες εκλογές που στήθηκε κάλπη 28% γιατί αυτού ψήφισε ο λαό. και στις προηγούμενες 41% όσων πήγαν να ψηφίσουν γιατί όλα αυτά είναι 25% και 15% αν τα βάλουμε κανονικά είναι εντελώς μειοψηφία. Κανονική μειοψηφία, καμώνονται του καμπόσους επειδή τα εκλογικά συστήματα που φτιάχνει ο ένας για τον άλλον έδωσαν μια ψεύτικη πλαστή κύβδηλη πλειοψηφία, όμως ε, είναι ωραίο αυτό που είπε ότι στο δικό μας σύστημα μπορεί κάποιος να κομμουνιστείς, μπράβο ευτυχώς, και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Να ακούσουμε τι γίνεται στο δικό του σύστημα, στο νοσοκομείο γεννηματάς. Είδαμε και ένα άλλο περιστατικό στο γεννηματάς που έγινε την πέμπτη. Και με Την αφήσεις. ίδια ώρα στο γεννηματάς, τέσσερις ασθενείς βαριά ασθενείς Ήταν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών κορονοϊού μέχρι να βρεθεί κρεβάτι. Ασθενή 74 ετών, καρκινοπαθής, στεφανιαίο με εγκεφαλικό. ασθενής 86 ετών, με βαριά λίμοξη στο μάτι, διαβητικό. Έχουμε ασθενή με πρόσφατη μαζική πνευμονική εμβολή 46 ετών και ασθενή 29, 29 ετών με σοβαρή υποκαλυμία. υποκαλυμία. Mm -hmm. Όλοι αυτοί, την ώρα που ο Άδωνη Γεωργιάδη διαπληκτιζόταν, όπω στο βίντεο προηγουμένω, με του περίμεναν ένα κρεβάτι για να νοσηλευτούν. Προφανώ ανήκουν αυτοί οι ασθενεί στη συμμορία τη Μιζέρια γιατί βρήκανε την ώρα να νοσήσουν και να αρρωστήσουν όταν ο άλλο είχε πάει περιοδία και τον δοξάζαν εκεί 300 άτομα έξω από το ασανσέρ. Να σημειώσουμε ότι μπήκε στο ασανσέρ και βγήκε αλόβητο. Γιατί στι μέρε μα πρέπει να ξέρουμε και να παρακολουθούμε τι ακριβώ κάνει το ασανσέρ, Πώ μπαίνει και πώ βγαίνει. Όταν δε αυτό είναι σε νοσοκομείο, έχει μια άλλη έτσι, αγωνία το πώ μπαίνει και πώ βγαίνει. Στο δικό του σύστημα, αυτό συμβαίνει στο νοσοκομείο γεννηματά. Στο δικό του σύστημα, όπως λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, αυτό που θα ακούσουμε συνέβη στο νοσοκομείο της Πάτρας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης επισκέφθηκε και το πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ρίου, εκεί όπου... Α... Εξασφαλίσαμε κάποιες φωτογραφίες, τις βλέπουμε και στον τηλεοπτικό... Στο τι τηλεοπτικό, είναι αυτό τι βλέπουμε εδώ, ράτζα βλέπουμε εδώ. Είναι, σύμφωνα με τις καταγγελίες α, ανθρώπων από την Πάτρα, είναι 37 ράτζα, ναι. τα οποία κατά τη διάρκεια της επίσκεψη του Υπουργού Υγεία στο νοσοκομείο στο Ρίο, μεταφέρθηκαν στην πτέρυγα COVID. Για να μην φαίνονται. Αυτό καταγγέλουν οι γιατροί από την Πάτρα 37 ράτζα Δεν 37 πήγα. ράτζα Κάτσε πήγε δηλαδή ο Υπουργό να κάνει επίσκεψη Και κάπου έπρεπε να βολέψουν τα ράτζα Και τα βάλανε στην κλινική COVID Ενδεχομένως κάπου έπρεπε να μην τα Να μην, να μην στο του υπουργού Ή στις τηλεοπτικές κάμερες Άλιστα. που βρισκόταν εκεί πέρα <Τι> Το μεγαλύτερο κέρδος που θα μπορέσω ως Υπουργός Υγείας να αφήσω παρακαταθήκη στο Υπουργείο Υγείας να σπάσω τη συμμορία της Μιζέργειας Ελευθερία ή τον Ναζούλα Ελευθερία ή τον Το μεγαλύτερο κέρδο που θα μπορέσω ω Υπουργό Υγεία να αφήσω παρακαταθήκη στο Υπουργείο Υγείας να σπάσω τον Ντασούλα! Κάτω τα χέρια από τον Ντασούλα. Είναι δυνατόν. 37 κρεβάτια, ράτσα, τα είχαν εκεί, αλλά επειδή είχε πάει ο Υπουργό, τα στρίμωξαμε στην κλινική COVID. Κόλλησαν όλοι, δεν έχει σημασία. Δεν μας νοιάζει να πεθάνουν οι άνθρωποι. μας νοιάζει η εικόνα, τι θα γράψει να χτυπηθεί η συμμορία τη Μιζέρια, η οποία αυτή δημιούργησε τα 37 κρεβάτια. Αυτή έκανε τα εισιτήρια. Προφανώς έτσι γίνεται, θα ξέρουμε τώρα, πριονίζουν τα σύρματόσχηνα στα σανσέρια και γίνονται αυτά που βλέπουμε και παρακολουθούμε και μποικοτάρουν το ανορθωτικόν έργο της εθνικής ελληνικής κυβερνήσεως που πάμε καλύτερα από όλου τους άλλους γιατί γύρω τριγύρω υπάρχει χάος και εμείς εδώ καλπάζουμε προς την ανάπτυξη και προς μια κορυφή, δεν ξέρω πια ακριβώ δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Έχουμε κολλήσει με τον Τασούλα, ναι, είναι και από τα Γιάννενα. 7-8 Με λένε Σούλα Σαν την γιαγιά μου τα Μια μέρα Μια μέρα Μια μέρα Πάσε παντρευτώ Θέλω εγώ σήμερα να νυμφευθώ Πιο τραγούδι να σου στείλω Τον τάρι τάρι Τον τάρι τάρι τάρι τάρι, τάρι. Να' νεκοκίνο σαν μήλο, Και αναλαφρό σαν ένα φιλό τα, τα. <Ρι> <Ρι> Τα μαλλιά σου να καθίσει Σαν κουτσός να αγγελάει δύση Και γλυκά γλυκά να σε διλύσει Φυλάκια ξανά να σε καλά δωρη μου Ένα τραγούδι Θα αναφοπάζει την ώρα που τα μαζεί Νεσούλα, σαν τη γιαγιά τη, την τασούλα. Όλα κολλάνε, γιατί βγάζει το άρθρο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε νόσο και για το άλλο, όπω όλοι γνωρίζουμε, μια που είμαστε σε, στα περίχωρα ε, του τομέα υγεία, νοσοκομεία. Εδώ ένα ακροατή το λέει πολύ σωστά. Έχει δίκιο ο Άδωνη όταν λέει που είναι τα ράτζα. Εγώ που πάω δεν έχει ράτζα. Δεν έχει ράτζα, τα κρύβουν μέσα όπου μπορούν, στα σανσέρ, στι κλινικέ και οπουδήποτε. Άλλου, είναι ωραία η αφέλεια του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίο βγαίνει και λέει ότι δεν θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Λέει το τωρινό Πασόκ ότι δεν θα συγκυβερνήσει με την τωρινή Νέα Δημοκρατία. Να θυμίσουμε ότι το ίδιο έλεγαν και με πολύ μεγάλη ένταση τι προηγούμενε δεκαετίε, πριν 10-15 χρόνια πότε ήταν, που λέγανε δεν θα κυβερνήσουμε και ήταν οι δύο ε, ε, χειρότεροι εχθροί. Δεν μιλούσαν στι προεκλογικέ συγκεντρώσει όταν έκανε το Πασό η Νέα Δημοκρατία. Τιμάμε Νέα Δημοκρατία πολύ παλιά. φωνάζαν από κάτω φόλα στο σκύλο του Πασόκ. Ε, μετά κάναν όλοι μαζί με τι φόλε και τα φόλα. Πεδείχθηκε αυτή η κυβέρνηση. Με το σκύλο του Πασόκ έκαναν την κυβέρνηση. Αλλά βγαίνει τώρα να του και είναι σίγουρο ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συγκυβερνήσει το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία. Το σενάριο είναι μόνο ένα. Η επόμενη μεγυβέρνηση είναι η Νέα Δημοκρατία. Με κάποια άλλα κόμματα ή το πασόκ με κάποια άλλα κόμματα ή το πασόκ νέα δημοκρατία με αυτοδυναμία. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συγκυβερνήσει το πασόκ με τη νέα δημοκρατία. Μου κρυφά. Μετά μου τα μάτια σου! Τα Κάτι να μου πουν, Τα μάτια σου. Ονειρά, πουν, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συγκυβερνήσει το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία Αυτό θα το αποφασίσει όχι ο λαός Όταν χρειαστεί θα το αποφασίσουν αυτοί που πάντα αποφασίζουν Ποιος ακριβώς θα κυβερνήσει Έτσι κι αλλιώς διαφορές δεν υπάρχουν Στα βασικά τα ίδια κάνουν Και όταν χρειάστηκε ήταν στα δύσκολα ο τόπος κόψαν από συντάξει. Και ο ένα και ο άλλο εφάρμοσαν ακριβώ το ίδιο πράγμα κόψαν μισθού και ο ένα και ο άλλο βάλανε φόρου το περιφότο έχει μείνει. Δεν ήταν τότε αυτό που το έκανε σαμάρα από και τα λοιπά και τα λοιπά, τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε, μάλλον τα ξέρετε, αλλά χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε γιατί κάτι γίνεται στο λειτουργικό τον, του λαού και τα ξεχνάει όλα αυτά. Και ελπίζει μετά ότι όλοι αυτοί έχουν διαφορέ και ότι. Δεν θα ξανακυβερνήσουν γιατί είναι διακριτή η ρόλη του. Μεγάλο ανέκδοτο. Πολύ ωραίο. Για να περνάμε ωραία εμεί εδώ. Σήμερα έχουμε ορκομοσία του Σελινιόρα Ξημερώνη εκείνη στην Αμερική. Έχουμε ορκομοσία του Τραμπ. Τον λέω εγώ έτσι πολύ άγαρμα. Γιατί είμαι Ελίνα, Ελίναρα από την Ηλιούπολη. Όμω ακούσουμε ένα Φινετσάτο που ξέρει να προφέρει το όνομα. Από τον Ντόναλτ Τραμπ γνωρίζω λίγα πράγματα. Α, γνώριζα το προηγούμενο διάστημα. Την ε, επιθετικότητα και τον κεντρικό τρόπο που διάλεξε για να υπερασπιστεί κάποιε μη συμβατικέ απόψει κατά τη διάρκεια τη προεκλογική περίοδου. Κάποιοι μου είχαν πει ότι έπρεπε να είχα διαβάσει το βιβλίο του πριν πάω να διαπραγματευτώ στι Βρυξέλλε, το Art of the Deal. Δεν το έκανα, αλλά νομίζω ότι α, δεν έκρινε αυτό το αποτέλεσμα. Ωστόσο, πρέπει να σα επισημάνω α, ότι είναι άλλο πράγματι ξέραμε για τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια που διεκδικούσε το χρήσμα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 Γι' αυτό λοιπόν και εγώ δεν έσπευσα σε αντίθεση με κάποιους ε, α, ομολόγους μου στην Ευρώπη να επαναλάβω στοιχεία της κριτικής που προεκλογικά πολύ ασκήσαμε απέναντι στον Τουάν Καλά που έχει ρόλα, και, και το ασκήσαμε, το λέμε προφορά. Το λειτουργικό του Τσίπρα ε, όταν ε, ακούσει, όταν εκφραστεί, όταν σκεφτεί ο εγκέφαλος και βγει από το στόμα ως φωνή Το πρώτο R αγγλικό, το πρώτο Τραμπ, με την προφορά που δεν μπορώ να το πω έτσι όπω το είπε, κλειδώνει με τα ΕΚΟ που βρει ρο, όλα, ελληνικά, νερό, κυραβάγγελιο, όλα αυτά θα τα πει με την γνωστή προφορά, αυτή την αμερικάνικη, που δεν είναι βλάχικη, είναι μεταξύ Τέξα και καρδίτσα ένα πράγμα, κάπου και ανάμεσα. Και έτσι λοιπόν το έβγαλα, αλλά και το ασκήσαμε. Πηγαίνει κι αλλού το λειτουργικό τότε, έπασχε. Τώρα έχει κάνει τα rebranding είναι ο καλύτερο. Όλων, δεν θα πάει στην Αμερική. Εκείνο πάνω Καμένος όμω, δεν ξέρω αν το είδατε, κυκλοφορούν οι φωτογραφίε από χτε το βράδυ και σήμερα το πρωί. Είναι αγνώριστο όπω λένε ο καμένο, βέβαια. Έχει αδυνατήσει εδώ και καιρό, Του έχουμε ξαναδεί αδυνατό. Αλλά τώρα το έχει βάψει στο μαλλί. Κυριολεκτικά το έχει βάψει στο μαλλί. Είναι ξανθό. Όχι όμω όλο, κάποιε τούφε μπροστά. Μάλλον για να μοιάζει τον Τραμπ. Είναι στο χρώμα του μαλλιού του, του Τραμπ ο καμένο και ποζάρει εκεί με. Που ένα νιου λουκ εντελώ τοντίσιμο παραπέμπει σε Bollywood, Hollywood και άλλε πόλει και περιοχέ και κουλτούρε. Ελλάδα δεν είναι, δεν είναι ο καμένο που ξέραμε αυτό το μπρουτάλ πράγμα με τι στολέ παραλλαγή τότε που και εδώ είχε δι, δώσει δείγματα. Δινόταν, μεταφιεζόταν και όλα αυτά με την άμυνα. Είχαμε τότε πρωθυπουργό τον Τζίπρα, υπουργό άμυνα στον Καμένο και αρχηγό του στρατού συνολικά τον Αποστολάκη. Φτυχώ που δεν έγινε τίποτα και δεν θέλανε η απέναντι έρθουν. Γιατί θα κάνανε αυτή η εκπομπή τώρα, κανονικά θα είχαν μπει μόλις αυτούς Ο άλλος θα ήταν στο βεστιάριο να βάλει ρούχα, ο άλλο δεν καταλάβαινε Και ο άλλο θα μάθαινε αγγλικά, Α, ακόμα τα τρία που είπα ισχύουν για όλους Οπότε βάλτε όποιον θέλετε στο μυαλό σας Όμω στην προηγούμενη ορκομοσία είχε πάει μία που δεν ξέρω αν έχει καλεστεί απόψε Το βράδυ τη εκλογές που βγήκε ο Ντόναλτ Τραμμ Με πήρε ο μάνατζέρ μου, τη Νέα Υόρκη ναι.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 Του άρεσε λέει τόσο πολύ. Του Ντόναλτ. Ναι. Λέει αυτή, λέει θα μου τη φέρετε την κοπέλα εδώ. Λέει την. Πώ τη λένε, του λέει Αφηθόδη. Θέλω λέει να έρθει να μας πει αυτό το τραγούδι. Σε έχει προσκαλέσει προσωπικά, δηλαδή στον Ελευκό Οικονομικό. Προσωπικά, ναι. Μεγαλία. Ναι, αλλά αυτό συνέβη τότε. Τώρα τι γίνεται, Μουσική Θόδη και είμαστε εμεί εδώ ανενημέρωτοι. δεν έχουμε διασταυρώσει την είδηση και έχει πάει εκεί και έχουμε πάλι τα μπήκαν τα στο Μαντρί. Παίζει το βράδυ. Ευτυχώ θα έχει ω κάη ζωντανή σύνδεση όλη την τελετή μέχρι το βράδυ, ξεκινάει από το απόγευμα. Οπότε θα παρακολουθήσουμε και θα δούμε τι μουσική υπόκρουση θα υπάρχει. Αλλά την προηγούμενη βραδιά νίκη, την πρώτη δηλαδή του Τραμπ, Τραμ τον λέει η Θόδη, δεν βγάζει το μη, έκανε μέσω μεταφορά μαζικής ε, οπότε θα ακούσουμε το είχε ακουστεί το γίδια στο μαντρί του το είχε βάλει ένα συνεργάτη του και είχε ενθουσιαστεί πάρα πολύ και ζήτησε αυτή την κοπέλα να πάει να του τραγουδήσει η κοπέλα εκεί δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει ο Καμένος που εκπροσωπεί το σύμπαν του ελληνισμού αν δείτε και το look νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ με Αμερική με τόλμη και γοητεία με φιλαράκια και με του α Ε, και με το μικρό σπίτι στο Λιβάδι, με ένα μαντήλ στο, στο κεφάλι, γίνεται άνετα η Λώρα Ίγκλης. Εκεί ήταν αυτή. Εκεί ήταν στο, στους Γόλτονς, δεν θυμάμαι. Όλοι αυτοί, εν πάση περιπτώσει, οι Αμερικανοί εκεί των πρώτων χρόνων. Όμως εμείς εδώ είμαστε πολύ τυχεροί, είτε πάει η Θόδη εκεί η κοπέλα, είτε δεν πάει, είτε είναι εκεί, είτε δεν είναι που είναι ο Πάνος Καμένος, γιατί έχουμε κάποιον που θα εφαρμόσει το πρόγραμμα του Τράμου. Ό,τι λέει ο Ντόναλτ Τραμπ Το έλεγα εγώ μήνες χρόνια πριν Θα το εφαρμόσουμε ρητά Σε σχέση με την Ελλάδα Τα που λέει Τα βρίσκω πολύ σωστά Θα τα εφαρμόσουμε στην Ελλάδα Δεν ξέρω τι θα κάνει Βάλε ψυχή και φώναξε Wioska se καραμέλα, γλυκιά καραμελίτσα και από τη Φουρέρα και από τον Άδωνη και από τη Θόδη και από τον Κυριακό Μητσοτάκη και από τον Σκέρτσο και τον Ανδρουλάκη και τον Καμένο και τα Ράντζα που τα κρύψαν στην κλινική COVID πάλι καλά που δεν τα βάλαν σε κανένα νεκροτομείο 2.11.10.80 μπορεί κιόλας δεν ξέρουμε 2.11.10.80 το τηλέφωνο επικοινωνίας ξέρετε ποιος απαντά Έχει έρθει από την Κρήτη, με ρακές και τσίπουρα. Καλά πήγαν κάτω τα πράγματα από ό,τι μου είπε. Radio-παπάκι-παραπολιτικά.gr Το mail του σταθμού. Ο Δημήτρης Χίρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα ακούσουμε πρώτο μέρος του λαού. Κολλάμε και τις πρώτες διαφημίσεις. Και εδώ είμαστε σε λίγο. Σύντροφε, Έλα. άκουσε λίγο στο βάθος κάτι. Είναι η απολογία τη Επαναστάσεως. Μάλιστα, ακούω. Άκουσέ με λίγο και θα το συνεχίσω. Ακούω. Καλά που περνάτε σε φωτοσπίτι. Τι λέει παιδί μου. Ανατρίχιασα. Σύντροφε θα σου πω κάτι. Μαθήματα ιστορίας. Τώρα όποιο θες από αυτά θα το παίξω. Πώς λέγονταν η περιοχή που είναι χτισμένη σήμερα τα τέο Βασιλικά ανάκτορα η Βουλή των Ελλήνων Πώς? και ζόρεμα. και σε κάτι που θα συμφωνήσουμε και οι δυο μας. Τι? το τάγμα του Αζόφ. Σε ποιον έδωσε συνέντευξη στον αρχηγό του κράτου που θα είναι μετά από 20 ημέρε τον Τασούλα. Oh, ναι, σωστό 1-0. Ζήτω η Ουκρανία, ζήτω η Μαλακία. Έτσι για να δούμε ποιοι κυβερνούν σε αυτόν τον τόπο. Το πολίτευμα τη Ελλάδα με το δημοψήφισμα του 1973, επειδή εσύ είσαι μικρό, δεν τα ξέρει, είναι προεδρική, όχι προεδρευμένη δημοκρατία. Mm. Πρόεδρο Δημοκρατία, Ο πρώτο αρχηγό ο Γιώργο Παπαδόπουλος και μετά ο Φάδων στον τον οποίο έκανε υπόκληση ο φορόμενο αντιγαλλία Καραμαλή, ο γυρότερο. Και με συνταγματική πράξη. Είπε παρακηγό... ο γυρεότερο ή ο χειρότερο, Νίτοχο, η κύπρος κοίτα μακράν Αυτό πρέπει να μάθουν οι νεότεροι. Αυτό έκανε συνταγματική πράξη, δηλαδή πραξικόπημα. Και επανέφερε πάλι τον πρόεδρο που τον οποίο το μόνο Βλέπει λοιπόν και σκέψω ότι όλοι οι όλοι εργαζόμενοι ψηφίζουν τον κουμπί και θα σου πω ένα τελευταίο αν θέλετε να κάνουμε όλοι ένα έργο, να μαζέψουμε όλου αυτού να του βάλουμε στο μουσείο και να του βγάλουμε μετά από 300-400 χρόνια όπω κάνουν το GoL Disney. Ε, <laughs> να σε καλά. Καλού κάνει ο παλύριο στον τίγων, το λέω Δεν ανέφεω άλλο Να σε καλά. Καλαιό μου μισθέ, στόχο. Φφύγ. Έλα αποστολή. Του χαρτιάκι που είπε τα εννέ ενιά... παρουσίασαν. Διαφορετικού τομεί που τα πράγματα θα αλλάξουν. Φίρδιν. Πάλι καλά που δεν την αλλάξανε, μην <laughs> Δεν άκουσα καλά. 9 μέτρα είπε είτε 9 μέρα. Του κόλπου. Του κόλπου τα, τα 9 μέρα. Είναι ο ή του κόλου, τα 9 μέρα. Κόλο είναι ο Χατζηδάκη ή του κόλπου τα 9 μέρα. Και αν ο Χατζηδάκη είναι κόλο, γιατί δεν θα περισσότερο ξύλο τότε. Ε, είμαστε κατά τη βία. Ε, δεν είμαι κατά τη βία. Είμαστε βίες. κατά τη σωματική βία ή υπέρ τη Εγώ είμαι υπέρ τη βία. Η βία είναι η μάνα τη ιστορία. Έτσι. Έτσι κι αλλιώ βία δεχόντου. Εχόμαστε βία θα δώσουμε. Δεν πάει έτσι. Έτσι ακριβώς πάει. Α, ah, έτσι πάει.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 αλλά στην 147 λέγει εκεί ο καθηγητής Παναπιστημίου έχει χριστιανική άποψη εν το οίκο του πατρός μου πολέμωνε εσύ. και άλλα πρόβατα έχω και σε άλλες αυλές είναι οι παρατηρητές του ουρανού συνευρέθεσαν όποτε γίνεται αυτή τη συνέβριση των και παρατηρητών και της παρτούζους και αυτά δεν το μπορώ λοιπόν έλα γεια Φέστε το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά Φέστε o rarki, na iro, tchichicha, tchicha, tchicha, tchicha, tchicha, tchicha, tchicha, tchicha, tchicha, tchicha, ώρα tchicha, νήμα, έτοιμο Πείθε με στη διάθεσή σας Μιαου, μιαου, Με τη ροσμιτούλα Νασούλα Οι μικροί Τσα-τσα-τσα, τσα Κι είναι από μεταξύ Η Είναι καρπερή Στα δεν πουθενό Δυο ματάκια Πόρνη σε τάνια ξενυχτούσε Και το και καρτέρα για ένα μακελάρι και καρτέρα για τον Τούρκο να την πάρει νιάου νιάου νιάου νιάου νιάου σακεράμη δια νιάου νιάου νιάου νιάου νιάου νιάου νιάου νιάου νιάου νιάου τα Και γαυγά και νιάου νιάου για την Τασούλα τη μικρή, όλα μαζί. Ε, αφού είμαστε στον Άδωνε εδώ με το Τασούλα, να μείνουμε λίγο γιατί προβλέπει ότι ο πρόεδρος μας, ο Κωνσταντίνος Τασούλας, θα είναι ο καλύτερος. Πόσες πιθανότητες βάζει ο λαός να αγαπεί στον Τασούλα. Πολλές. Εγώ σου λέω ο Τασούλας το μέχρι το καλοκαίρι θα έχει 90% δημοφιλία. Ναι. Το βλέπω μπροστά μου. Θα πηγαίνει, ξέρω εγώ, στην τάδε θα λέει ένα ανέκδοτο. Καλύτερο. Το ανέκδοτο του Προέδρου. Θα είναι καλύτερα. Θα πηγαίνει σε Στάνη τη... με την κλίτσα. Ξεκ... Είναι πολύ ωραία η αντίληψη που έχει ο Άδωνο Γιουριάδη για το ρόλο του Προέδρου τη Δημοκρατία. Mm. Θα πηγαίνει στο ένα σημείο και θα λέει ανέκδοτο. Άρα θα λέμε τα ανέκδοτα του Προέδρου και θα πηγαίνει σε μια Στάνη και θα είναι με την κλίτσα. Και αυτό ακριβώ προβλέπει και το Σύνταγμα, νομίζω. στο. Θα θυμάμαι σε ποιο άρθρο ότι όταν Προέδρο Δημοκρατία παραβρεθεί σε Στάνη. Να έχει γλίτσα. Απορώ γιατί τις παρελάσεις δεν έχει γλίτσα. Κατά μία έννοια Λάος είναι εκεί Στάνει δηλαδή ποιητικά αν τα δει και, και κάνει τις, ε, παραλ, τους παραλληλισμού που οφείλει Τέλος πάντων Αυτή είναι η άποψη του Αδόνιδος για τον πρόεδρο Θα το δούμε αν θα είναι ο καλύτερος Και θα είναι και αγαπητός Πάμε στο Πασόκ που εκεί έχουν διάφορα θέματα Γερουλάνος Μέσα από τη, την αμφίπλευρη και αυτό το, το, το εκπροσώπησα <σίλυξε> και ως υποψήφιο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μέσα σε μια αμφίπλευρη διεύρυνση <σίλυξε> η οποία όμως έχει ξε, κάθαρο προοδευτικό πρόσημο Θα χωρούσαν <σίλυξε> όλοι σε αυτό Κασελάκης, Βαρουφάκη, Κωνσταντοπούλου, Φάμελος <σίλυξε> Θα χωρούσαν όσοι ε, ε, ασπάζονται Ένα τέτοιο, ένα τέτοιο κλίμα, ένα τέτοιο πολιτικό, αν θέλετε, διακύβευμα. Βεβαίως χωράνε όλοι. Όπα, ένας, ένας. Ο καθένας εκεί που του αρμόζει. Δεν χρειάζεται να συμφωνούν όλοι τυφλά, αλλά να συμμετέχει στην, στην εδραίωση προοδευτικών προτάσεων για την κοινωνία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι προοδευτικέ προτάσει για την κοινωνία είναι το ζητούμενο και ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν όντω προοδευτικέ προτάσει από την κοινωνία. Που όμω η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την ίδια άποψη για αυτέ τι προτάσει. Οπότε λέγονται εδώ στην κοινωνία, αλλά εφαρμόζονται οι άλλε προτάσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Που όμω αυτοί που εδώ λένε τι προοδευτικέ προτάσει τελικά εφαρμόζουν τι αντιδραστικέ με πολύ μεγάλη χαρά. Χωρί να πιεστούν και το κάνουν συστηματικά όποτε έχει χρειαστεί. Παρ' όλα αυτά κρατάμε εδώ του Γερουλάνου, στέλεχο του Πασόκ, την άποψη ότι χωράνε όλοι. Έρχεται ο Νίκο Παπανδρέου, ο, ο οποίο δεν συμμερίζεται αυτή τη χαρά. Εάν πάτε ω Πασόκ με τη λογική ότι δεν θα συνεργαστούμε με τι άλλε προοδευτικέ δυνάμει, πώ θα ανατραπεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εγώ το βλέπω ανάποδα από αυτό που λέτε. Ε, αν συνεργαστούμε θα πάμε στο 5%. Αν δεν συνεργαστούμε και πείσουμε του ψηφοφόρου, που γι' αυτό έχει ανέβει, τότε θα πάμε καλά. Δεν μπορώ να δω αυτή τη συνεργασία με το κόμμα που θα πάει 3%. Δεν συμφωνεί Έχουμε άλλο πασόκο εδώ Δεν συμφωνεί, θα πάμε στο 5% Ενώ μόνοι μας μπορούμε να πάμε στο 25, 35, 85% Αυτά λένε ο 20 Παπανδρέα. Έρχεται όμω ο Κατρίνης στη γραμμή Γερουλάνου Και το λέει αλλιώ. Το Πασόκ σήμερα, ω εκπαιδευτική αντιπολίτευση, αναλαμβάνει mm. την πρωτοβουλία mm. και λέει ότι ναι, εμεί θέλουμε να σχηματίσουμε μια κυβέρνηση προοδευτικών δυνάμεων, αν και εφόσον έχουμε την πρώτη εντολή στι επόμενε εκλογέ. Mm. Αλλά ξεκάθαρα με και, και με το ΣΥΡΙΖΑ. Και με το ΣΥΡΙΖΑ και, και, και με την νέα αριστερά. Άρα, η δίκαιη κυβέρνηση λέει: Φύση, Φύση, Πασόκ, παίρνει και ΣΥΡΙΖΑ μαζί. Δηλαδή, δεν κατάλαβε η κυβέρνηση να καθορίσει του όρου τη εργασία. Πάντω, δεν ξέρω τι ακριβώ θα γίνει. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο σχήμα αυτό να είναι μέσα και ο Κασελάκη. Είναι αριστερό, προοδευτική δύναμη, δεν είναι, δεν κάνει προοδευτικέ προτάσει. Έχει και τον Όσιο Δαβίδη που τον καθοδηγεί. Να είναι μέσα και ο Βαρουφάκη, προοδευτική δύναμη, δεν είναι, δεν κάνει προοδευτικέ προτάσει. Έχει μ, διατελέσει υπουργό, θα θυμόμαστε τα προοδευτικά του. Να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, φάμελο δηλαδή και όλοι οι υπόλοιποι. Γερό Βασίλειο, όλοι αυτοί προκομμένοι, οι μ, γρήγοροι τη υπόθεση, πολιτικά μυαλά, διάνοιε πολιτικέ με βεληνικέ σκέψει κτλ, κτλ. Και με πράξη και με δουλειά, γιατί όλοι αυτοί δουλεύουν. Να είναι και η νέα αριστερά με την ενέργεια που έχει η Αχτσιόγλου, ο Χαρίτσης και το Πασόκ. Όλο αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Κάτι και ο καμένο πρέπει να μπει και ο καμένο, τώρα που έβαψε το Μαλή, Πρέπει να μπει και ο καμένο, ταιριάζει πάρα πολύ σε όλο αυτό. Μπορεί να είναι και η εικόνα αυτής τη ενότητα, να είναι και το πρόσωπο που ενώνει. Γιατί έχει εμπειρία προηγούμενη σε πολύ κομβική θέση. Για να κλείσουμε τα του Πασόκ, να ακούσουμε και τον πρόεδρο που λέει τα δικά του. Τα στελέχη πρέπει στα όργανα του κίνηματος. Κάναμε εκλογές και έχουμε πάρει μια πολιτική απόφαση, η οποία ήταν και η δική μου κεντρική απόφαση. Αυτόνομη πορεία και νίκη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Απλά και καθαρά. Οκ, okay. συμφωνώ και οι υπόλοιποι, όπως ακούσαμε λίγο πριν. Θα τα δούμε όλα αυτά στο μέλλον. Μέχρι τότε ο λαός έχει τον πρώτο ρόλο. Έλα, Απόστολε. ελπίζω να είσαι καλά. Ε, εντάξει. Ε, εντάξει, εντάξει. Δεν μου λε πώς στάνεσαι σήμερα που πήγατε κουβά. Πιστεύατε ότι θα βγει ο Παύλο Ντεγκρέσ, πρόεδρο, αλλά τελικά δεν βγήκε. Άλλο ξενερώσαμε. Πρόκλης. Να μιλήσω ειλικρινά, ξενερώσαμε. Μπράβο. Όχι, μπράβο που ξενερώσατε, μπράβο που είσαι ειλικρινή. Ε, τι να πω τώρα, κορυδευόμαστε. Εσεί δεν θέλετε να διαλέξετε ένα επίθετο. Μα έχετε επίθετο, θα τη σελάβε. Δεν μου λε, έλεγε ο Χρυσοκοίδη ότι είναι λίγοι οι αστυνομικοί που βρέθηκαν, ξέρω εγώ, πολύ είναι. Δεν Και ευτυχώ είναι, στελέχι, το, το, είναι το... πολύ δηλαδή. Έλεγε Παλάσκα πάλι ότι είναι περιστατικά. Απλά ή λίγο αυξάνονται γεωμετρικά. δεν, να γι αυτό το ναι, εντάξει, δεν ήμουν τη γεωμετρία. Δηλαδή, νομίζει και αυτό, Ακόλυσα να πούμε με τρελαίνει. <σομίως> α, έχουμε υπερπλέονασμα, λέει, στόχων, λέει. Δύο φορέ πάνω, οχτώ δι κέρδη από του φόρου. Πόσα έχει τσέπη σου, λε φά, εσύ. Πολλά έχω. Πόσα έχει. Κάτσε να πιάσω, όπα, <σομίως> όχι. <σομίως> αυτό είναι άλλο, <σομίως> αυτό. Α, φτελοξύρι. Ναι, τέλο πάντων, έχω κάτι λίγο, κάτι πιάνω. Εμένα, η τσέπη μου τρίχε, γιατί δεν είναι τα μου καταλαβαίνετε. Για πόσο σου λέω. Δεν έχω τίποτα, μία. Ήδη δεν υπάρχει κανένα στο σούπερ μάρκετ από στο λάρα μου. Εδώ θέλει Laser. πιάνω ακόμα εγώ, λίγο λέιζερ. Ε, ντάξα το β Πολύ, καλά Ελά, Αποστόλη, καλημέρα. καλημέρα. Έχω αποκλειστική είδηση. Σύμφωνα με τον κύριο Χρυσοκοίδη, το ανακοινώσει σε λίγε μέρε. Βρέθηκε αποτύπωμα σε κολλό χαρτό του Μπαλούρδου και θα τον βάλουν σαν εγκέφαλο στην οργάνωση που τα έπαιρνε από του οίκου ανοχή και από τα φρουτάκια. Αποκλείεται. Καταρχά είναι ψέμα όλο. Αποκλείεται η αστυνομικοί να είχαν σχέση με τέτοια προστασίε και αυτά. Πώ πήγε το μυαλό σου. Σε λίγο θα πούνε ότι κάποιοι είναι έχει χρυσαυγίτε. Σου λέω, θα βάλουν σαν αρχηγό τη οργάνωση τον Μπαλούρδου. Να τον βάλουν. Ναι, αποτύπωμα σε κολόχαρτο. Ναι, γιατί έχει το καλύτερο. <είλωδε> το κολοδάκτυλο του Βαλούρδου ήταν πάνω σε κολόχαρτο. <σομίλωδε> Αυτά, αποκλειστικό. Φελούδε. Δημοσιογράφου, μάλλον. Με... Καρά μου ψεκομίνα, τι κάνει. Καλά εσύ. μωρή <σομίλωδε> λεξαμρό. Καθόλου. <σομίλωδε> Καθόλου. <σομίλωδε> Καθόλου έχω απολυμάνει, οπότε δεν περίμενα του ποντικού να εμφανιστούν ξανά. Εντάξει, λυπάμαι τώρα γι' αυτό. Να ξαναχωρή τα στοιχεία. Καλά, δεν πειράζει, θα σου περάσει δεν είναι τίποτα. Ναι, ναι. Ο κύριο Βαρπαγιάνη Ναι, ναι, ανέλυψιστο. Εμέρα, ανέλυιστο. Και όμω. Κύριε Παρβαγινη, σα πειρά να υπάρχουν πολύ σημαντικό τα πράγματα να ασχοληθούμε. Εμεί καθόλου μα ασχολούμαστε μετιόντε γιατί <σίλωση> <σίλωση> όσοι ασχολούμαστε του βίντεο μαξία αλλά γιατί άκουσα γενιστικά πάλι να λέει τα δικά του ήθελα να το ολοκληρωσε δύο πράγματα. Πρώτον, όταν θα έρχεται να μαζει, να πάρει φορά να με φτάσει στα χέρια. Να μην φάει πάω πρώτα. Δεν χρειάζεται δεν νομίζω είναι τέτοιο που την έχει ευκηρή. Έλα σε αποσόλι του και του είχε με πάνω στην οροφή θα πέσω γιουρ. Τι κάνει πάρα στο οροφή παιδί μου, δεν έχει σήμα βλαμένο, είσαι. Κατάστηκε καιρα με το ένα χέρι σαν το ψάλτη. Πε! Τι λέει ο μαλλοκα! Κατά τι μπού δεν μου κατελάει. Λοιπόν, δάσκαλα δίνει. Κάνια <συνήνε> απολάκαλια. Και δεν θα σου εγλειψώ, ούτε θα κάνω το διοργανώδιο. Να, δεν είχα ελπίδα, έτσι <συνήνε> και όχι κατάλαβα το ομοφοβικό σχόλιο οπότε δεν πήφε του. Όχι, δε, δεν έλεγω ομοφοβητικό. Δεν ακούσε καλά. Κατέβα κάτω, εκεί δεν ακούγιασε. Πήδα. Πήδα θα έχουμε γλυκτομό, πήδα. Να πες, πού να πες, άμα πες θα με με το κουταλάκι Δεν έχει ομοφομικό, ρε σεις, δεν τρέπετε καθόλου αυτός που έχεις δίπλα Ούτε μίαν αναφορά στο Τζίμιτο Πανούσι δεν έχει να κάνει δηλαδή τόσο ντροπή και πέρσι το είπα Mm. Θα ετοιμάζουμε Είχε... την παρασκευή αφιέρωμα Άντε, ρε, σύριο, φωλιά, δε, πούμε, γιατί τα βάζουμε Ήθε... Έλα μωρέ παπαγίε αμέσως βρήκε Για μέσα ίσω στην έχει του ζήτη να, να μην μαλακίε και όπερε. Για νατιμάσουν, αν δεν τι έφυγε. Τα χειράτηρά μου σα παρφόριά. Βίκατε για αντάρετε στο φωτιά. Αυτά έχει να πει ο λαός Αυτή την προηγούμενη εβδομάδα βεβαίως ε, Οπότε ε, ε, λέει τα δικά του Με το δικό του τρόπο Από τα ράτσες, από υπόγεια Και όλα τα υπόλοιπα Ο Κωστής Χατζιδάκης τώρα τελευταία κάνει TikTok τόκ Του το φτιάχνουν οι συνεργάτες Πρωταγωνιστεί ο ίδιο τον βάζουν εκεί Αυτοί οι συνεργάτες ρίχνουν ταχυτικά χωρί λόγο κάτι φιού, φεύγουν από εδώ και από εκεί, χωρίς πάνω σε λέξεις, λαβές, ασυνάρτητα, δεν έχει σημασία, μοντερινιές, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, χαράζει δρόμους, φτιάχνει σχολές σκέψεις, TikTok και όλα τα υπόλοιπα. Θα ακούσουμε εδώ, γιατί ε, ανακοινώνει διάφορα μέσω του TikTok ο Υπουργός, θα ακούσουμε εδώ πώς χτύπησε τις τράπεζες. Το έχετε ακούσει πω εμεί δεν δίνουμε ούτε του αγγέλου με νερό. Εμεί είμαστε λοιπόν που αφού μειώσαμε σημαντικά την ανεργία, αυξήσαμε κατ' επανάληψη τον κατώτατο μισθό, τώρα μειώνουμε και τι έξι βασικέ τραπεζικέ προμήθειε. Ναι, θέλουμε υγιεί τράπεζε, αλλά οι τράπεζε έβγαζαν και από τη Μίγα Ξύγκυ. Επομένω, από αύριο το πρωί, όσοι κάνετε τραπεζικέ συναλλαγέ, θα δείτε μια καινούργια, πολύ πιο θετική πραγματικότητα. Ήταν υποχρέωσή μα και το κάναμε. Ε, θα ήθελα μα μαστίγια και στο τέλος, γιατί είναι σαν μαστίγια στον αέρα αυτό που κάνει ο οποστόληση εδώ για την ακροματικότητα ε, Οπότε θα πρέπει, θα μπορούσαν να βάλουν Στην ουσία τώρα έχουν αλλάξει το τραπεζικό τοπίο, φίρδιν και μίγδιν ταυτόχρονα Γιατί μετά από καιρό όπως λέει εδώ, να το κάναμε, οι τράπεζες είχαν ξεφύγει Και βελτιώσαμε την καθημερινότητα με τις τράπεζες Πέντε χρόνια τώρα που αυτοί κυβερνούν, γιατί δεν είχαν κάνει κάτι αντίστοιχο, τι έγινε ξαφνικά στα πέντε χρόνια. Τα, αυτά που έχουμε χάσει στις δοσοληψίε με τι τράπεζε δεν θα επιστραφούν προφανώ. Πήγαν και φύγανε και χάθηκαν. Αλλά όμω τώρα καμαρώνουν για κάτι που ήταν αυτονόητο. Ε, θα έπρεπε να το είχαν κάνει. Δεν το κάναν, Του το επισήμαναν όλοι και κόμματα στη Βουλή. Δεν το έκαναν. Και τώρα που το κάναν, το θεωρούν ω ηρωισμό και πολύ μεγάλη σημαντική πράξη που μόνοι αυτοί κατάφεραν να το κάνουν και οι τράπεζες γελάνε βεβαίω γιατί φτάνε τα ψηλικό κοκό από τα οποία και τα προηγούμενα πέντε χρόνια και τα προ προηγούμενα πέντε πάλι κέρδιζαν Κάπω έτσι λοιπόν τα είδαμε σήμερα σας αποχαιρετούμε με και την Gray με τα χέρια, τα ξένα χέρια του Βασίλη Τσιτσάνη αμέσως μετά λαός, διαφημίσεις Γιώργος Πιέρος εμείς τα υπόλοιπα αύριο, γεια σα. Bikra i na barki tak się Τα στίφια του ψυχή. Αυτό που μάθαει, υποσχεθεί πώ θα αλλάξει τη ζωή. Κι αυτό δεν ήχε μέσα στα στίφια του ψυχή. Είναι επικράτητα. Mon amour écoute-moi Oh mon amour écoute-moi Déjà la vie t'attend là-bas ta. <głos> <głos> Non, -e. n'orient rien Non, je ne regrette rien Il est bon, Glenny mais malade Ξενιδεμένο ηλεκτρολόγο. Αλλάζει πλέον, να το πούμε και αυτό. Τι έλειπε ε... από αυτά. Α, το ξενιδεμένο. Ό,τι θε, το μαλακάκι. Όχι, τι έλειπε αυτό. Τα άλλα δεν λείπανε. Ε, εντάξει. Ναι, το σου αυτό. Ε, σωστό. Πλέον ε, έχει γίνει μετάβαση. Φιλομετάβαση. Αναλόγως. Πήγε και έκανε εκεί την αλλαγή, αυτό που τρεπώσει να δω. Εγώ ξέρω το ότι εδώ πέρα ήρθα και φεραγούρι, Α, Ακόμα ja. Είδε τι ένα ανθρωπάκο ωραίο ταξιδιώτη λέει ότι είναι. Μιλήσει όμορφο άνθρωπο, να του δώσω και εγώ μια απάντηση. Άμα πέσεις. και θε να την βγάλω. Σαν τρελό. Ναι, γιατί άκουσα τον άλλο ρε Μαλάκα. Ο άλλο η κλαχανιά η κομματική που είπε φτώχεια για τα ταξί. Αυτό σαλτάρισα εγώ. Γιατί είναι ένα αντικείμενο που το ξέρω 22 χρόνια και από το 22 και μετά, με το μήνων τουρισμό που γαμνιόμαστε και πάμε γαμνιόντα σαν χώρα από τουρισμό, δεν μπορεί να μιλήσει κάποιο και να πει φτώχεια για τα ταξί. Είναι Μαλάκα, κοπρίτη, μπεκρούλιακα, χαρτοκλέφτη ή λαμούγιο. Μόνο ένα μαλάκα μπορώ να μιλήσει για αυτό και για τα ταξί από το 22 και μετά. Ή μια κομματική κλανιά όπω αυτό μου βγήκε. Το παλικάρι που βγήκε και είπε ότι είναι ταξιτζή, του λέω φιλαράκο, τα 200 εννοούσα το καλοκαίρι, εντάξει, οκ. Okay. Τώρα μπορεί να είμαστε στα 150, μπορεί να είμαστε στα 120. Άλλο λογαπόσο δουλεύει ο καθένα, εγώ είμαι ένα ιδιοκτήτη ο οποίο έχει ξοπλίσει την άδεια, δεν κοστάω πουθενά, και μπορώ να πω ότι αυτά τα λεφτά μπορεί και να τα ξεπεράσω το καλοκαίρι, μπορεί και να μην τα βγάλω. Αλλά δεν μιλάμε για κάθε μέρα, έτσι. Λοιπόν, αυτό ήθελα να απαντήσω στον άνθρωπο, μίλησε όμορφα, το απαντάω όμορφα και εγώ, απλά στην κομματική Να παραγαπηθεί. Αυτό αγόρι μου. Σε αγαπάω πολύ όπω ξέρει. Λοιπόν. Λοιπόν, να δεν κάνω ίστορα, γεια. Αλλιώ. Δεν μπορεί. Επίτηδε το κάνει. Γιατί. Θα απαντήσω για να τσχηθεί ο καφέ. Μάλιστα. Βλέπει. Λοιπόν, λεπτριά. Τη 25 Ιανουαρίου είναι η πρώτη ψηφοφορία για τον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχουμε Δημοκρατία, αλλά θα έχουμε πρόεδρο. Ο Ταστούλα, α πούμε, που προτείνεται από το Κούλι, βγαίνουν τα κουκιά. Για ποιο, για να τον βγάλει. Ναι, για να εκλεγεί. Έκαλεγει, βγαίνουν, μην ανησυχεί. Με τριμένα τάση ήταν καιρή που η πόλη πόρνησε με τάνια, ξενοχτούσε. Και τα χέρια τη δεμένα τα κρατούσε. Και καρτέρα για ένα μακελάρι και καρτέρα για τον ντούρκο να την πάρει. Πάντω, το Σάββατο 25 Ιανουαρίου, εμένα δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει. Το Σάββατο παρά... αγάπη μου έχουμε παράσταση τη Θεσσαλονίκη. Είναι παράσταση αγάπη μου που έχει τίτλο, αυτηρώ ακατάλη. Αφτιρώσα κατάλληλη με, τίτλο... Αυθυρόσα κατάληλη. Αυθυρόσα κατάληλη με Το μήλο τη Θεσσαλονίκη. Την ώρα, τη μέρα, μάλλον που θα βγάλει. Είμαι πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ναι. Εμεί με τον τίτλο αυτό, με αυτή την παράσταση που είναι αυστηρό ακατάλληλη. Μα μικρογιότα. Όλοι αυτή, ναι. Ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη, στο Μήλο. Τι ώρα είναι, ξέρω εγώ, κάτι σε 9, δεν ξέρω. Δεν έχει μάθει ακόμα την ώρα, κατάλαβα. Είναι νωρί εισιτήρια... ακόμα τώρα στην ώρα, θα κολλήσουμε. Ισητήρια, πού θα βγάλουμε, έμαθε. Ωραία, παιδάκι, περίμενα, τα βρω όλα. Λοιπόν, Α, η έναρξη τη παράσταση είναι στι 10. 10. 10. Που σημαίνει ότι οι πόρτε ανοίγουν, ανοίγουν 9. Ωραία. Ισητήρια στο more.com και more. τηλέφωνο 231051. 1-0081. Αν επέστα, εσύ για του άλλου. Για τηλεφωνικέ κρατήσει. Το ακούστηκε, ελπίζω. Αυτά. Ε, και ε, την Κυριακή, το ίδιο ζωγό, το κύριο Κουκουλάρησα. Αγάπη μου, γλυκιά. Δεν έχει νόημα να με ρωτά άμα μιλά πάνω μου. Έχει δίκιο. Ε, καταλαβαίνω ε, ότι μιλύτε. είσαι συγκράτητη, αλλά να έχει νόημα. Το δουλεύω, πίστεψε με. Δεν το δώσω, πιστεύω. Το δουλεύω, αλήθεια. Mm. Δεν θα το ξανακάνω, όπω το λέω. Όχι, αγάπη μου. Θα τρώ και εσύ τι παρατηρήσει. Όπω παίρνει και κάνει παρατηρήσει, θα τι τρώ και εσύ. Το δέχομαι. Αυτό σου λείπει κιόλα. Αύριο θα είστε εδώ στι 1 η ώρα. Μαλί! Έχει